Τριακοστό μάθημα. Πρώτη φορά έρχεστε στην Ελλάδα. Όχι ακριβώς. Γεννήθηκα εδώ, αλλά πήγαμε στη Γαλλία όταν ήμουν 10 χρονών. Πρώτη φορά έρχεστε στην Ελλάδα. Όχι ακριβώς. Γεννήθηκα εδώ, αλλά πήγαμε στη Γαλλία όταν ήμουν δέκα χρονών. Πού αλλού έχετε πάει? Πριν πάμε στη Γαλλία, μίναμε λίγον καιρό στη Νότια Ρωσία και έμαθα ρωσικά αρκετά καλά. Πού αλλού έχετε πάει? Πριν πάμε στη Γαλλία, μείναμε λίγο καιρό στη Νότια Ρωσία και έμαθα ρωσικά αρκετά καλά. Και τα ελληνικά σας... Α, αυτά τα έχω σχεδόν ξεχάσει, αλλά τα ξαναμαθαίνω τώρα. Είναι θαυμάσια γνώση. Και τα ελληνικά σας... Α, αυτά τα έχω σχεδόν ξεχάσει. Αλλά τα ξαναμαθαίνω τώρα. Είναι θαυμάσια γλώσσα.